Τελευταίο κήρυγμα σήμερα, πρώτον εορτών, και θεώρησα χρήσιμο και ωφέλιμο το κήρυγμά μας το σημερινό να παρακάμψει την σειρά των αμαρτημάτων τα οποία ακολουθούμε, την οποία σειρά μάλλον ακολουθούμε, και να είναι σχετικόν με το Ιερόν Πάθος του Κυρίου μας το οποίον και θα ζήσουμε κατά την Μεγάλη Εβδομάδα. Επειδή ακόμα και εμείς οι Χριστιανοί Ίσως δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ίσως δεν μπορούμε να νιώσουμε κάποια πράγματα. Νομίζομαι ότι το πάθος του Κυρίου μας και η πόνη του Κυρίου μας ήσαν πόνοι που είχαν σχέση μόνο με τα καρφιά, μόνο με το μαστίγιο μόνον με το ακάντινο στέφανο, μόνο με τα χτυπήματα τα οποία εδέχτη ο Κύριος. Σκέφτηκα σήμερα να σας μιλήσω για ένα άλλο πάθος του Κυρίου, το οποίο πάθος είναι πολύ πιο βαρύ, πολύ πιο δυνηρό. Θα έλεγα είναι πάθος το οποίο πραγματικά ο Κύριος το αισθάνθηκε και τον πόνεσε πολύ περισσότερο από το πάθος το σωματικό. Όπως κι εσείς Υποθέτω ότι θα το νιώσετε και θα το καταλάβετε κατά τη διάρκεια του κηρύγματός μας. Ποιο είναι το πάθος αυτό, το οποίο ο Κύριος το αισθάνθηκε βαρύτερα επάνω του από το βάρος που του έδωσε το πάθος των σωματικών, είναι το πάθος το ψυχικό. είναι το πάθος της ψυχής. και όπως θα δείτε στη συνέχεια τα καρφιά λίγο τον πόνεσαν το Χριστό. πολύ περισσότερο τον πόνεσε στην ψυχή του. Τον πόνεσαν στην ψυχή Του, κάποια άλλα στοιχεία, κάποια άλλα πρόσωπα, κάποιες άλλες συμπεριφορές που ασφαλώς έκαναν το πάθος του Χριστού οδυνηρότατο και οξύτατο. <κοί> θα έχετε δει στην τηλεόραση και θα το δείτε και φέτος, δυστυχώς αυτά θέλει να δείχνει η τη τηλεόραση, δεν μπορεί να δείξει τίποτα σοβαρότερο και τίποτα καλύτερο θα δείτε λοιπόν στην τηλεόραση ότι εκεί κάτω στις Ινδίες σε άλλα μέρη, τριτοκοσμικά μέρη υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν λέει να μιμηθούν το πάθος του Χριστού και τους βλέπετε φρικτών θέαμα, να ξαπλώνουν επάνω σε δύο ξύλα, να τους καρφώνουν τα χέρια και τα πόδια με μεγάλα καρφιά, να φορούν και σε αυτούς ακάνθινο στέφανο, να τους μαστιγώνουν και αυτούς και ορισμένοι ανόητοι, ίσως και μερικοί ανόητοι χριστιανοί, Εκείνη τη στιγμή λένε μια κουβέντα, να, υπάρχουν κι άλλοι που μπορούν να πάθουν αυτά που έπαθε ο Χριστός. Αυτά που έπαθε ο Χριστός, το πάθος του Χριστού δεν είναι ασυναγώνιστον, το πάθος του Χριστού μπορεί και κάποιος ακόμα άνθρωπος να το μιμηθεί. Και βέβαια ακούτε και εσείς πολλούς και ίσως να το λέτε και εσείς, μην το πείτε ποτέ όμως είναι βλασφημία αυτό ότι σήκωσα τραβάω στο σπίτι μου τα πάθη του Χριστού. Ποτέ μην το πείτε διότι και ύβρις εναντίον του Θεού είναι και βλασφημία είναι και ψευδές ασφαλώς είναι. Γιατί διότι όπως σα είπα και προηγμένος τον Κύριό μας δεν τον πόνεσαν τόσο τα καρφιά, τον Κύριό μας δεν τον πόνεσε τόσο ο Σταυρός, τον Κύριο δεν τον πόνεσε τόσο ηλόγχη, τον Κύριο δεν τον πόνεσε τόσο το μαστίγιο που πράγματι ήταν φοβερότατο και οδυνηρότατο, όσο κυρίω πόνεσε η ψυχή του όταν έβλεπε κάποια πρόσωπα, κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίες ασφαρός και έκαναν τον πόνο του αβάσταχτο και βέβαια σε αυτό το πάθος ο Κύριος είναι πράγματι ασυναγώνιστος σε αυτό το πάθος πράγματι ο Κύριος δεν έβρε μέχρι σήμερα και ούτε θα βρει ποτέ τον τέλειο μιμητή Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, να δούμε ποια ήταν τα μεγάλα καρφιά στην καρδιά του Χριστού, ποια ήταν, ποιοι ήταν οι μεγάλοι πόνοι στην καρδιά του Κυρίου. Πρώτα-πρώτα πόνος μεγάλος, φοβερός ήταν ο πόνος του Ιούδα. Ο Ιούδας, ο οποίος είναι μαθητής του Κυρίου, ο Ιούδας, ο οποίος είναι έμπιστος του Κυρίου, δεν είναι τυχαίο πράγμα να ανοίγεις στο στενό κύκλο των 12 μαθητών δεν είναι μικρό πράγμα να είσαι μαθητής του Θεού, μαθητής του Χριστού, δεν είναι μικρό πράγμα να συμβαδίζεις, να είσαι αυτόπτης και αυτής μάρτης των όσων είπε και τον όσων έπραξε ο Χριστός. αυτή η τυχεροί, ας τους πω έτσι, ήσαν οι δώδεκα μαθητές. Και μέσα σε αυτούς τους δώδεκα μαθητές ήταν ασφαλώς και ο Ιούδας. Η συμπεριφορά του ιούδα απέναντι στον Κύριο ή μάλλον πριν σας δείξω τη συμπεριφορά του Ιούδα απέναντι στον Κύριο θα σας δείξω τη συμπεριφορά του Κυρίου απέναντι στον Ιούδα. Ο Κύριος περιεποιήθη τον Ιούδα όπως και όλους τους άλλους μαθητάς. Ποτέ και σε κανένα μαθητή δεν έκανε εξέρεση ο Κύριος ποτέ και κανένα μαθητή δεν αγάπησε περισσότερο ο Κύριος και αυτό το έχω κάνει μάλιστα και ιδιαίτερο κήρυγμα και σε σας. αυτό που ακούμε πολλές φορές ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν ο ηγαπημένος του Ιησού αυτό ήταν η αίσθηση του μαθητή, η αίσθηση του ιδίου του Ευαγγελιστού Ιωάννου έτσι αισθανόταν ο Ιωάννη, ο Κύριος όμως όλους τους μαθητάς τους είχε στην ίδια αγάπη ο Κύριος όλους τους μαθητάς, τους αγαπούσε με την ιδία αγάπη και όχι μόνο τους μαθητάς Όπως αγαπούσε τους μαθητάς ο Κύριος αγαπούσε και τους εχθρούς Του αγαπούσε τους γραμματ και τους φαρισαίους και όχι μόνο τους γραμματ και τους φαρισαίους, αλλά όσο αγαπούσε ο Κύριος τους μαθητάς Του και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη αγαπούσε και αυτούς και τους Ρωμαίους στρατιώτας οι οποίοι τον εσταύρωσαν και όλους αυτούς, όλον εκείνο το λαό ο οποίος ορίετο και ζητούσε να θανατωθεί ο Χριστός. Επανέρχομαι. Ο Ιούδας δεν αδικήθηκε από τον Κύριο σε τίποτα. Αντίθετα μάλιστα, ο Κύριος του έδωσε ό,τι έδωσε σε όλους τους μαθητάς. Θα σας πω κάτι που δεν το ξέρετε. Ο Ιούδας έκανε θαύματα. Το λέει η Γραφή, ότι στην πρώτη αποστολή που έστειλε ο Κύριος τους μαθητάς και τους δώδεκα μαθητάς, Συνεπώς και τον Ιούδα μαζί όταν εγύρισαν οι μαθητέ, εφώναζαν λέει με χαρά στον Χριστό Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσετε μην εν το ονοματίσουν Τάχασαν οι μαθητέ, Τα έχανε και ο Ιούδας όταν έβλεπε ότι είχε τέτοια εξουσία από τον Χριστό και ο Ιούδας εθεράπευε δαιμονισμένος Άλλωστε αν προσέξετε ένα ύμνο που θα ακούσουμε τη μεγάλη Πέμπτη το βράδυ εκεί που βγαίνουν τα 12 Ευαγγέλια και να μην πάτε στην Εκκλησία μόνο και μόνο για να πάτε αλλά να πάτε για να ζήσετε το πάθο του κυρίου μα. Προσέξτε λοιπόν ένα ύμνο, λέει συγκεκριμένα. Ποιο τρόπο η Ούδα προδότη του Σωτήρο ανέδειξε δηλαδή ήταν αυτό που έκανε να γίνεις προδότης Ιούδα μη του χωρούσε τον Αποστόλον εχώρισε δηλαδή μήπως ο Χριστός σε ξεχώρισε ανάμεσα από τους δώδεκα μαθητές μήπως έκανε διακρίσεις εις βάρος σου μη του χωρού τον Αποστόλον εχώρισε μη του χαρίσματος τον Ιαμά τον εστέρισε δηλαδή μήπως έδωσες τους άλλους τη δύναμη να κάνουν θαύματα και σε σένα δεν έδωσε; Μή τον άλλον πλήνας τους πόδας τους Σούς υπερίδε; δηλαδή ο Χριστός έπεσε στα γόνατα εφόρεσε ποδιά και έπλυνε τους πόδας των μαθητών. Και βέβαια ανάμεσα στα πόδια εκείνα των μαθητών, ήταν και τα πόδια του Ιούδα τα οποία και εκείνα τα έπλυνε ο Κύριος παρότι ήξερε ότι μετά από λίγο αυτά τα πόδια θα έτρεχαν για να φτάσουν γρήγορα στη φωλιά εκείνη της σφιγκοφωλιά των Γραμματέων και των Φαρισαίων προκειμένου να γίνει συνδιαλλαγή να πάρει το αντίτιμο των Τριάκοντα Αργυρίων και να γίνει ο προδότης και να οδηγήσει τους σταυρωτάς του Χριστού να συλλάβουν των Χριστών. Σε τίποτα λοιπόν δεν τον αδίκησε ο Κύριος τον Ιούδα. Αντίθετα όπως περιεποιήθη ο Κύριος όλου όλους τους μαθητάς κατά τον ίδιο τρόπο συμπεριεφέρθηκε προς τον Ιούδα. Και μάλιστα θα έλεγα ότι στον Ιούδα ο Κύριος του έδειξε ιδιαίτερη αγάπη. Επειδή ήξερε ο Κύριος τη συναλλαγή που είχε κάνει ο Ιούδας, επειδή ήξερε ο Κύριος ότι ο Ιούδας ήδη είχε συμφωνήσει με τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους, βλέπετε δεν τον αφήνει χωρίς να τον ειδοποιήσει. Προσπαθεί να του ανοίξει τα μάτια, προσπαθεί, του χτυπάει καμπάνες, του χτυπάει κουδούνια, μπας και ξυπνήσει αλλά ο Ιούδας, είδατε τι λέει εκείνο πάλι ο ύμνος της, μεγάλη, της Μεγάλης Πέμπτης ε? ο δε παράνομος Ιούδας, ούκη βουλήθη βάργη ο Χριστός στις καμπάνες, αλλά ο Ιούδας είχε βουλώσει τα αυτιά Του θυμάστε τι Του είπε μέσα στο, στο μυστικό δείπνο, βαριά κουβέντα καλύτερα να μην είχε γεννηθεί αυτός τι καμπάνα ήταν αυτή, για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για τον Ιούδα χτυπάει η καμπάνα αλλά ο Ιούδας είναι πεπορρωμένος, ο, ο Ιούδας είναι κουφός, ο Ιούδας εκείνη τη δεν ακούει τίποτα. Έλα να μου πεις τώρα και να μου περιγράψεις τον πόνο του Χριστού όταν ξέρει ότι η προδοσία θα γίνει από έναν από του δικούς του ανθρώπους και όχι ένα απλό δικό του άνθρωπο, το παιδί του διότι ο Χριστός κατά σάρκα παιδιά δεν είχε αλλά τα στενά του ας πούμε πνευματικοπαίδια του, του Χριστού ήταν οι 12 μαθητές του. Πόσος πόνος, πόση οδύνη υπάρχει μέσα στην καρδιά του Χριστού για αυτό το δικό του το παιδί, για αυτό τον δικό του το μαθητή ο οποίος εσήκωσε την πτέρνα κατά του ευεργέτου όπως λέει εκεί ο ψαλμός, ο ψαλμός του Δαβίδ εσήκωσε την πτέρνα, δηλαδή εσήκωσε το πόδι του να κλωτσήσει τον Χριστό έγινε άλογο, άλογο και χτύπησε τον διδάσκαλο εσήκωσε την πτέρνα περίγραψε μου, μπορείς να μου περιγράψει, να σου πω κάτι τι ήταν τα καρφιά, τίποτα δεν ήταν τα καρφιά Τίποτα δεν ήταν τα καρφιά μπροστά σε αυτόν τον πόνο, τον ψυχικό πόνο που ο Κύριος αισθάνεται όταν βλέπει ότι ο Ιούδας είναι αυτός ο οποίος αποσκυλτά φεύγει από τον κύκλο των 12 μαθητών και πηγαίνει και συναλλάσσεται με τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους. Δεύτερο αγάπη στην καρδιά του κυρίου μας. Ο Πέτρος. Ο Πέτρος. Ο Πέτρος ο οποίος δεν είναι απλώς ένας εκ των μαθητών. Δεν είναι απλώς ένας εκ των δώδεκα μαθητών ο Πέτρος έχει ένα άλλο προνόμιο ο Πέτρος ανοίγει, ανήκει στην Αγία Τριάδα των Μαθητών του Χριστού διότι όπως ξέρετε ο Κύριος μεταξύ των 12 είχε διαλέξει τρεις τους οποίους θα έλεγα τη φράση τους είχε για ειδικές αποστολές θυμάστε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη του πήρε κοντά του όταν πήγε και μετεμορφώθηκε πάνω στο όρο Σταβόρ. Τον Πέτρο τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τους πήρε όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο και ανέστησε την κόρη του Ιαήρου. Τον Πέτρο τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τους πήρε εκεί μέσα στον κήπο της Γιατσυμανή. Άφησε τους άλλους τους μαθητές παρακάτω και πήρε τους τρεις αυτούς μαθητές για να τον στηρίζουμε με τις προσευχές τους. Άσχετον αυτοί αποκοιμήθηκαν κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι. Ο Πέτρος λοιπόν δεν είναι τυχαίο δεν είναι έστω ένας από τους δώδεκα, είναι ένας από τους τρεις, από τις στενή τριάδα των μαθητών του Κυρίου και ασφαλώς ο Κύριος από αυτόν, ο Κύριος ο άνθρωπο ασφαλώς περίμενε πολλά και όχι μόνο περίμενε ο Κύριος πολλά, αλλά και ο Πέτρος του είχε υποσχεθεί πολλά θυμάστε ο Πέτρος όταν ο Κύριος τους απεκάλυψε με το προφητικό του χάρισμα ότι ένας ότι μετά από λίγο θα εκπληρωθεί η προφητεία του Ισαίου, πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσωτε τα πρόβατα της πίμνης και τους είπε ότι σε λίγο θα με αρνηθείτε θα με εγκαταλείψετε όλοι Εκεί ο Πέτρος εξηγεύτηκε, εκεί ο Πέτρος πικράθηκε, εκεί ο Πέτρος αισθανόταν να θίγε ο το εγωισμός του και πήρε ας πω τη φράση, επήρε τον αμανέ επάνω του. Και τι είπε στον Χριστό, ή και πάντες κανοδαλιστήσονται, ακόμα κι αν όλοι σε εγκαταλείψουν εγώ Κύριε ουδέποτε θα Σε αφήσω Του είχε υποσχεθεί ότι θα είναι κοντά Του ο Πέτρος υπεσχέθη στον Χριστό να Τον ακολουθήσει σε όλες εκείνες τις πικρές στιγμές που θα ήρθονται στη συνέχεια δυστυχώς όμως τι έπαθε ο Πέτρος Για να το δούμε λίγο, να το δούμε λίγο σήμερα δεν πειράζει, θα αργήσουμε να τελειώσουμε δεν πειράζει σήμερα, δεν πειράζει δεν πειράζει λοιπόν για να δούμε τον Πέτρο τι κάνει ο Πέτρος, πού βρίσκει το Πέτρος πάει εκεί στο στέκι του Άννα εκεί που γίνεται Πέτρο; παει πρώτη δίκη του άνα, εκει που γινεται η ψευτοδίκη εκείνη και αρχίζει να τρέμει. Μην νομίζετε ότι έτρεμε ο Πέτρος μόλις άκουσε μόνο τη φωνή της υπηρέτριας. Ο Πέτρος άρχισε να τρέμει από τη στιγμή που βρέθηκε μέσα σε εκείνο το περιβάλλον. Ήταν ακριβώς στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που δικαζόταν ο Κύριος. Και μέσα άκουγε... Μέσα από το δωμάτιο του Κυρίου ακούγονταν πρώτα-πρώτα οι ψευδείς κατηγορίες τις οποίες απήγγυλαν προς τον Χριστό. Τι θα περίμενε κανείς από τον Πέτρο. Θα περίμενε εφόσον αυτός ήταν αυτό της και αυτή κοσμάρτης να εξεγερθεί και λόγω μάλιστα του οξέως χαρακτήρος του να τρέξει από στο άλλο το διπλανό δωμάτιο και να υπερασπιστεί, να αναλάβει αυτός την υπεράσπιση του Χριστού πλην όμως, ο Πέτρος λες και είναι ζωντανός νεκρός ο Πέτρος λε και δεν ακούει ο Πέτρος έχει πάθει μία τύφλωση και μία πόρωση και μία βαρυκοΐα και δεν ακούει τίποτα και μόνο αυτό μετά από λίγο τι γίνεται μετά από λίγο μετά από, το, από την ανακοίνωση του κατηγορητηρίου άρχισαν στον Κύριο να πέφτουν βροχοί οι καρπαζιές, τα χαστούκια, οι γροθιές, οι κλωτσιέ και τα χτυπήματα αυτά, Η κούοντο τα χτυπήματα αυτά, οι ήχοι αυτών των χτυπημάτων έφταναν στο διπλανό δωμάτιο που ευρίσκεται ο Πέτρος και όμως ο Πέτρος ακούει αλλά δεν ακούει ακούει μεν αλλά δεν θλίβεται ακούει μεν αλλά δεν σπέβδει να υπερασπιστεί των διδασκαλών του ακούει μεν τι θα περιμένετε εγώ θα περίμενα από τον Πέτρο να τρέξει και όπως εκεί στον κήπο έβγαλε το το, το μαχαίρι έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε το αυτοί του δούλου του αρχιερέως θα περίμενα εδώ να τρέξει ο Πέτρος μέσα και σε κάθε δροθιά που έτρωγε ο Κύριος να ρίχνει άλλες δέκα αυτός και σε κάθε χαστούκι που έτρωγε ο Κύριος να ρίχνει άλλα δέκα αυτός Αλλά δυστυχώς ο Πέτρος είναι κοφός. ο Πέτρος είναι αδρανής ο Πέτρος κοιμάται, ο Πέτρος δεν ενοχλείται και μόνο αυτό, όταν εκείνη τη στιγμή επήγε η υπηρέντρια και ο δούλος και στη συνέχεια και η υπόλοιποι δούλοι και τρεις φορές τον ρωτάνε, είσαι μαθητής εκείνου, της προσέχεται τις λέξης του Ευαγγελίου «Ήρξα το κατά και ομιειν, ότι ουκείδα τον άνθρωπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, το Ευαγγέλιο δεν σου λέει πολλές λεπτομέρειες Μπορείς όμως από μόνο σου να το αναλύσεις αυτό το καταναθεματίζει και ομνήν Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, να ορκίζεται, πώς ορκίζεσαι εκεί και λες, δεν κάνει να ορκιζόμαστε Δεν κάνει, δεν επιτρέπεται, σα το έχω πει έχουμε κάνει ο μάθημα εδώ για τον όρκο Τι έλεγε, να πεθάνω δεν το ξέρω να πέσει φωτιά να με κάψει δεν το ξέρω στα κόκκαλα της μάνας μου και του πατέρα μου δεν το ξέρω δεν είμαι μαθητής εκείνου γι' αυτό και έχασε το Αποστολικό το αξίωμα γιατί μόνος του το απεποιηθεί όταν το ρώτησε και εσύ ίστα μαθητής εκείνου όχι δεν είμαι και συνεπώς το έχασε το αξίωμά του μέχρι που ο Κύριος τον σα να επανέφερε στον κύκλο των 12 εκεί κάτω στην Τιβεριάδα. Αυτό σημαίνει να πεθάνω. Δεν τον ξέρω. Και λέει ο γερό Χρυσότομο κάτι. Άρε Πέτρε, λέει. Αν ήμουνα, λέει, και μέσα θα σε ρώταγα εκείνη τη στιγμή, λέει. Τον ξέχασε. Ποιον ξέχασε, Πέτρε. Ποιον ξέχασε, Πέτρε. Αυτό που σε πήρε. Μέσα από, τη, α, από το περιγιάλι της Τιβεριάδος Ξυπόλυτο Και σέγανε έκανε, τι σ έκανε, μαθητή Ποιον ξέχασες Πέτρε, αυτόν που σου γέμιζε τα δίχτυα με ψάρια ποιον, ποιον ξέχασες Πέτρε, ποιον ξέχασες Αυτόν που κάποτε του δώσες στη βάρκα σου Και έγινε, η βάρκα σου έγινε άμβονας Μέσα από την οποία μιλούσε ο Χριστός Ποιον ξέχασες Πέτρε Ποιον δεν θυμάσαι Πέτρε, για ποιον ορκίζεσαι ότι δεν ξέρεις Πέτρε Ποιον, αυτόν για τον οποίον πριν από λίγο ομολογούσες ότι εσύ ο Υιός του Θεού και ο Κύριος είπε σχέθη ότι θα σου δώσει τα σκλείς της βασιλείας των ουρανών και όμως ο Πέτρος ξέχασε και όμως ο Πέτρος, ποιες τον τσίπηκε στον Πέτρο Ποιος το τζύπνισε, μην μου πεί το κόκορας, δεν το τζύπνισε ο κόκορας. Όχι. Το λέει το Βαγγέλιο. Το λέει το Βαγγέλιο, το λέει το Βαγγέλιο, αλλά δεν προσέχετε που πάτε στην Εκκλησία. Θα το λέω αυτό. Αυτή είναι το παραπονό μου. Το παραπονό μου είναι αυτό. Πάμε στην Εκκλησία και χαζολογάμε. Τι λέει το Βαγγέλιο. Λέει την ώρα που ο Πέτρος μέσα καθότανε αδρανής, κουφός. Και δεν άκουγε τίποτα και ειρνεί το, ειρνεί το, ειρνεί το τρει φορέ εκείνη λέει, τη στιγμή ο κύριο ήταν ανοιχτή η πόρτα που χώριζε τα δύο δωμάτια. Ο Κύριος λέει, έριξε μια ματιά. Μια ματιά, εσύ το μάτι του. Ξέρει τι σημαίνει η μάτι του Χριστού. Ξέρει τι σημαίνει η ματιά του Χριστού. Πό, πό, μην νομίζεις, ήρεμος είναι ο Κύριος Δεν βλέπει, δεν βλέπει ο Κύριος Δεν είναι εκδικητικός Αλλά σε αναστατώνει αυτή η μάτια του Χριστού Μερικές φορές Μερικές φορές Εγώ σας μιλώ ειλικρινά Τώρα φεύγω από το θέμα μου Όταν κάνω προσευχή Δεν τολμώ να σηκώσω τα μάτια μου Να δω τα, τα μάτια του Κυρίου Στην προσευχή, ποτέ Τι να κοιτάξω και τι να κοιτάξει, τι να κοιτάξει, με σκότωσε. Η ματιά του Κυρίου είναι δίκοπο μαχαίρι. Πόσο μάλλον εκείνη τη στιγμή, όταν ο Πέτρος έχει προηγηθεί αυτή η άρνηση και ο Κύριος σηκώνει το μάτι του και τον βλέπει για να του θυμίσει, να του θυμίσει το καθήκον του να του θυμίσει τις υποσχέσεις του και όπως είπε κάποια Κυρία και πολύ σωστά το βλέπα του Κυρίου είναι γεμάτο παράπονο γεμάτο λύπη εκείνη τη στιγμή ο Κύριος είναι άνθρωπος και θέλει στήριγμα, θέλει υποστήριξη και την περίμενε αυτή την υποστήριξη από τον Πέτρο αλλά δυστυχώς ο Πέτρος τον απογοήτευσε εκείνη η ματιά του Κυρίου ήταν το ξυπνητήρι του Πέτρου και ευθύ αμέσω ηκολούθησε το λάγημα του Πετεινού όπως ακριβώς του το είχε προείπει ο Κύριος ότι πριν Αλέκτορα φωνήσε τρεις απαρνήσιμε αλλά ευτυχώς ο Πέτρος ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από αυτόν που ακολούθησε ο Ιούδας δεν πήγε να αυτοκτονήσει, δεν πήγε να πανχονιστεί, αλλά επήρε το δρόμο της μετανοίας εξελθών έξω έκλαψε πικρός εξελθών έξω έκλαψε πικρός και έπρεπε να κλάψει όπως πρέπει να κλαίμε όλοι μας όταν αμαρτάνουμε ενώπιον του Κυρίου διότι η κάθε αμαρτία είναι προδοσία διότι η κάθε αμαρτία είναι πόλησης του Χριστού εξερθώ ρε, έξω, έκλαψε μικρός. Mm. Θες να σου δείξω άλλο, άλλο αγκάθι του Χριστού, άλλο αγκάθι στην καρδιά του Κυρίου. Είναι οι στάσει και των υπολείπων μαθητών. Έχω πει κάτι, το υπερασπίζομαι γιατί πιστεύω ότι είναι η αλήθεια. Ξέρετε, οι μαθητέ όλοι έχησαν το αίμα του. πλην ενός του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος επέθανε με ειρηνικό θάνατο. Έχω δώσει μία εξήγηση, εγώ, δεν την έχω διαβάσει τουθενά. Ποια είναι η εξήγησης. Η άρνηση εις ξεπλένεται με αίμα. Και επειδή ακριβώς όλοι οι μαθητές, πλήν το Ευαγγελιστού Ιωάννου ειρνήθησαν επισήμω και ανεπισήμως των Χριστών γι' αυτό έπρεπε αυτό να ξεπληρωθεί με το ίδιο του το αίμα. Ενώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο οποίος έμεινε πιστός ιστον Χριστόν συνεπίσει στις υποσχέσεις του γι' αυτό και ο Κύριος τον παρέλαβε με ειρηνικό θάνατο. Το αγάπη το τρίτο αγκάθι του Κυρίου μας είναι ότι και οι άλλοι μαθητές εγκατέλειψαν τον Κύριο. Απήλθεν έκαστος εις τα ίδια λέει το Ευαγγέλιο. Από την ώρα που συνελήφθη ο Κύριος απήλθεν έκαστος εις τα ίδια. Όλοι οι μαθηταί, σαν λαγι, τρέξαν να κρυφτούν μέσα στα σπίτια και μέσα στα υπόγεια και μέσα στα καταγόγια και ξέχασαν ότι αυτός ο δασκαλός τους είχε ανάγκη αποστήριξη, υπεράσπιση εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Κανείς δεν έμεινε δια να υπερασπιστεί τον διδασκαλό του. Τέταρτο αγκάθι. Τέταρτο αγκάθι, μεγάλο αγκάθι. Ποιος, ποιος είναι το τέταρτο αγκάθι. Βλέπετε, πέστε μου σας παρακαλώ, πέστε μου, μου να κάνω εδώ πέρα μια διακοπή Τι είναι, τι, τι το πόνεσε το Χριστό περισσότερο Πέστε μου τι τον πόνεσε, το μαστίγιο το πόνεσε Ή αυτή, ή αυτή η άθλια συμπεριφορά Η άθλια συμπεριφορά Αυτών των δικών του ανθρώπων Τι σε πονάει σε ένα περισσότερο Τι σε πονάει σε ένα περισσότερο Το παιδί σου το ίδιο να, να σε αρνηθεί Να σε υβρίζει να σε προδίδει ή να φας ένα χαστούκι ή να σου περάσουν ένα μαχαίρι μέσα στην κοιλιά. Φυσικά το παιδί σου θα σε πόναγε και το λένε πολύ. όταν έρχονται για εξομολόγηση κλαίγοντας μου λένε πάτερ μου είπε μια κουβέντα καλύτερα να με έσφαζε παρά να μου την έλεγε καλύτερα να με έσφαζε παρά να μου την έλεγε Αυτό είναι το πάθος του Κυρίου. Τέταρτο αγκάθι. Ποιο είναι το αγκάθι το τέταρτο. Τέταρτο αγκάθι είναι ο λαός, ο λαός, ο λαός, ο λαός, ο λαός, ο λαός, ο λαός, εβραϊκός λαός χάριν του οποίου ο Κύριος εγκατέλειψε τα ουράνια σκηνόματα για να έρθει να μείνει μαζί του να έρθει να τον φωτίσει, να έρθει να τον κατηχήσει να έρθει να τον διδάξει να έρθει να αναστήσει τους νεκρούς του να έρθει να κάνει καλά τους παραλίτους του να καθαρίσει τους λεπρούς να σηκώσει από τα κρεβάτια τους ασθενείς να δώσει φως στους λεπρούς... στους λιφτούς να δώσει την υγεία στους κουτσούς στους ανάπηρους Ξέρετε πόσοι ασθενείς ευρήκαν την υγεία τους από τον Κύριο. Δεν θα σας πω νούμερο γιατί δεν αριθμούται. Θα σας πω όμως αυτό που, λέει, που λένε οι Ευαγγελιστές. πλήθη ασθενών, πλήθη ασθενών, πλήθη ασθενών, κάθε είδου ασθενείας. Καθημερινώς, για μέτρα, τρία χρόνια ολόκληρα, για μέτρα, πόσες μέρες, πόσες μέρες είναι. Χίλιε μέρες επί μέρες, μέρε, πλήθεια ασθενών. Μην μετρά σε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, τα, τα συγκεκριμένα θαύματα. Αυτά είναι, αυτά είναι ελάχιστα, ελάχιστα σταγόνα στον ωκεανό είναι αυτά. Πλήθεια ασθενών. Πόσου ασθενεί, πόσου δαιμονισμένου, πόσου παραλίτου, πόσου λεπρούς πόσου τυφλού, πόσου κουτσού, πόσου κουλού, πόσου, πόσου. Τι θα περίμενε κανείς από αυτό το λαό. Τι θα περίμενε κανείς από αυτό το λαό. Θα περίμενε τουλάχιστον α πούμε ότι φοβούνταν. Α πούμε ότι είχαν τον φόβο των Ιουδαίων. Τουλάχιστον, τουλάχιστον θα περίμενε κανείς να τρυπώσουμε στα σπίτια τους Να κλειστούν, να κλειδαπαλωθούν. Τουλάχιστον να μην βγουν μέσα εκεί στο πρετόριο του πιλάτου και να ορίονται και να κραβγάζουν Ό,τι θέλουμε το Βαραβά. Τον δε Χριστό να τον σταυρώσεις Θέλουμε τον παραπάνω. Θα περίμενε κανείς Τουλάχιστον και αφού μαζεύτηκαν να μην φωνάσουν Να μην κραυγάζουν Να μην ορίονται άρων άρων σταύρωσων αυτών Για <κυρίζει> φανταστείτε Θα σας κάνω μια υπόθεση Από εκεί πάνω που ήταν Δίπλα στον Πιλάτο ο Κύριος για φανταστείτε κάτι, εκεί που κοίταγε κάτω το λαό, γεμάτα παράπονο για την αδικία, τη φοβερή. Για φανταστείτε, εγώ το πιστεύω αυτό. Σίγουρα θα διέκρινε ανάμεσα σε όλο αυτό το πλήθο. φάτσες πρώην ασθενών που κάποτε τους έκανε καλά. Πιθανόν! Για μένα πιθανότητα, ανάμεσα σε εκείνο το, το πλήθος, το αλλάζων, το τρελό πλήθος, το φανατισμένο πλήθος είμαι βέβαιο. θα ήσαν και κάποιοι από εκείνου τους δέκα λεπρούς, τους αχάριστους τους εννέα λεπρούς, τους αχάριστους, οι οποίοι τότε ούτε να ευχαριστώ δεν γύρισαν να πούν στον Χριστό και φυσικά δεν θα το είχαν σε τίποτα να πάνε κάτω από το πρετόριο του Πιλάτου και να ζητήσουν να σταυρωθεί ο Χριστός πιθανόν, πιθανότατα εκείνος ο παράλλητος που του τόπε ο Κύριος θυμάστε του τόπε λίγο πλαγίος είδε η γιής γέγονας μη αμάρτανε μη εδώ η φράση σε αυτή δείχνει ότι ο Κύριος κάτι βλέπει στο μέλλον και όπως πιθανολογούν οι Άγιοι Πατέρες εκείνο το χέρι του του που κάποτε ήταν ακίνητο και ο Χριστός του δώσε ζωή και ο Χριστός του δώσε κίνηση εκείνο ήταν το χέρι που σηκώθηκε μέσα στο συνέδριο και εράπησε τον Χριστό Για πέτε μου, για πέτε μου σας παρακαλώ τι λέτε να αισθάνεται ο Κύριος όταν αυτό το πλήθος το έχει κατευεργετήσει όταν αυτό το πλήθος του είχε διαφωτίσει με τα κηρύγματά Του όταν αυτό το πλήθος το είχε χορτάσει με τους πέντε άρτους και με τους δύο ηχθείες αλλά και με τους εφτά άρτους και με τα αωλίγα ηχθίδια για πείτε μου σας παρακαλώ τι λέτε να αισθάνεται ο Κύριος όταν βρίσκεται πρόσωπο προς πρόσωπο με όλους αυτούς που κάποτε θεράπευε τους ασθενείς τους ή ακόμα και τους ίδιους τι λέτε να αισθάνεται ο Κύριος χαρά χαρά αισθάνεται η θλίψη, πέρθος, πόνο βαρύ τέταρτο αγκάθιο το λέει ο ψαλμόδο, ο, ο Υμνόδος. Προσέξτε, θα σας πω κάτι στο τέλος να μην σας επαναλαμβάνετε τα ίδια και γίνομαι κουραστικός. Προσέξτε το λέει. Λαός μου, τι επί εσάς, η τύση παρινόχλησα, τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άνδρα όντα επικλίνει συνόρθωσάμι. Λαός μου τι επί και τι με ανταπέδωκας Αντί του μάνα χολύν Αντί του είδατος όξας Αντί του αγαπάμε με σταυρό με προσιλώσατε Υπάρχει ένα πέμπτο αγκάθιος Και εδώ Θα πικραθείτε και θα επικραθούμε. Εδώ συμπαθάτε με, πολλά σας έχω πει ότι το κήρυγμα θέλω να είναι η ειλικρίνεια, λόγος ευθύς, λόγος αληθείας, ποτέ λόγος υποκρισίας και ψεύδους και γι' αυτό συμπαθάτε με. Το πέμπτο αγκάθι είναι η σύγχρονη Ορθόδοξη του 20ου αιώνα και του 21ου αιώνα που ήδη μπήκανε. Γιατί. Γιατί. Θα σα πω γιατί. Μόλι σας θα τα πείτε αυτά τώρα. Μακάρι να μπορούσα να σα δώσω το λόγο να σηκωνεστε να ένα-ένα και να απαγγέλει το κατηγορό του. Κατηγόρησα τον Ιούδα προηγουμένω. Διότι επρόδωσε τον κύριο και μάλιστα έναντι του τιμήματος τον Κύριο τον επρόδωσε τον πούλησε αντί τριάκοντα αργυρίων για σας παρακαλώ για να κοιταχτούμε μεταξύ μας για κοιταχτείτε στον καθρέφτη και για ψάξτε να δείτε μήπως υπάρχουν και κάτι άλλοι ουδες. Αναμεσά μας, που όχι πιθανόν, εδώ είμαι βέβαιος πλέον, σίγουρα προδίδουν το Κύριο όχι έναντι τριάκοντα αργυριών, αλλά πολύ πολύ πολύ πιο φτηνά από τα τριάκοντα αργύρια. σε εξευθελιστικές τιμές. Mm. Παππούλι μα αδικείς, σας αδικώ, συγχωράτε με. Εγώ ζητάω συγνώμη, αλλά προσέξτε μη μου ζητήσετε συγνώμη στο τέλος. Mm. Θέλεις να δεις την προδοσία του Ιούδα, του Ιούδα, θέλεις την προδοσία να δεις. Τι έκανε ο Ιούδας, θα σας θυμίσω τώρα αμέσως. Επήγε στο μυστικό δείπνο και τόσκασε, έφυγε. Το θυμάστε αυτό, έφυγε. Έλυπον λοιπόν, μεθαύριο στην Ανάσταση πήγαινε να δεις πόσοι θα μείνουν στο Χριστό, μετά το Χριστός Ανέστη. Ε, γελάτε. Εντάξει, συγχωράτε. Γελάστε. Γελάστε Ιούδες, γελάστε. Γελάστε, σας αρέσει, γελάστε τη σα λοιπόν, γελάστε. Αν σας θυμάω αυτό που λέω, γελάστε. Γελάστε συγκαριτήρια. Γιατί εγώ θα, Εγώ αισθάνομαι δάκρυα μέσα μου. Αν αυτό σας τιμά, συγχαλητήρια. Γελάστε. Αν εδώ δεν βρίσκεται τον υποκρυπτόμενο Ιούδα, τότε πεςτε μου πού τον βρίσκεται. Όταν δεν προλαβαίνει να τελειώσει το Χριστός Ανέστη, στο μεγάλο Πανηγύρι του Χριστού, Μου λέτε σε πόσο, σε τι τιμή τον πουλάμε τον Χριστό. Ο Ιούδας τον πουλήσε 30 αγίρια. Καλή τιμή για εκείνη την εποχή. Πέσε μου πόσο είναι να πιά το μαγερίτσα. Διότι γι' αυτό πουλάμε τον Χριστό. Για να πιά το μαγερίτσα. Ελεηνί και τρισάθλιοι σύγχρονοι χριστιανοί. Και κατά τα άλλα θέλετε να φαίνεται με θρησκεπάστητα ταυτότητα. Να του λείπουν του Χριστού του οι χριστιανοί. Σας το λέω επισήμως. Όπως και το έχω ξαναπεί. Και το είπα και στη Μητρόπολη και στο Δεσπότη. Καμπαρώνουνε. Μαζέψαμε λέει 400 εκατομμύρια υπογραφές. Συγχαρητήρια. Ωραίοι χριστιανοί. Να δω θα είναι 4 εκατομμύρια μεθάβριο στη λειτουργία του, του Πάσχα. Χριστιανοί, Ορθόδοξοι χριστιανοί, το θρήσκευμα μας μάρανε στην ταυτότητα να φαίνεται. Ναι, να φαίνεται στην ταυτότητα, αλλά και να είσαι χριστιανός και εσύ κι εγώ. Και αυτό που γράφει η ταυτότητα να μην είναι ψεύτικο και κάλπικο, αλλά να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Κατηγοράς τον Ιούδα. Γιατί τον κατηγοράς τον Ιούδα. Τι χειρότερο έκανε από αυτό που κάνεις εσύ. Τι χειρότερο έκανε από αυτό που κάνουμε εμείς Γιατί τον κατεβάζεις τον Ιούδα. Κατηγοράς τον Πέτρο. Τι έκανε ο Πέτρος Για άλλα να δούμε τι έκανε ο Πέτρος Ειρηνήθη επισήμως των Χριστών. Επισήμως δεν τον ειρηνήθη. Επισήμως. Μάλιστα. Συγχωρέτε μου την ένταση. Συχωράτε μου την ένταση. Με ξέρετε. Δεν με παραξηγάτε πλέον. Το πιστεύω αυτό. Δεν με παραξηγάτε πλέον. Συγχωρέτε μου την ένταση όμως. Τι έκανε ο... ο Πέτρος, τι έκανε ο Πέτρος. Αρνήθηκε τον Χριστό. Όταν υβρίζεται ο κύριος έκανε τον κουφό. Όταν άπλωνα τα χέρια του και χτυπούσαν τον Χριστό έκανε τον, τον κουφό. Έκανε ότι δεν καταλαβαίνει. Πέσε μου λοιπόν εσύ, τι κάνεις όταν ειβρίζεται ο Κύριος. Πέσε μου, ορίστε, σε προκαλώ. Όταν ακούς, όταν ακούς να ειβρίζεται το όνομα του Κυρίου, να προσβάλλεται η πίστης η Αγία, η Ορθόδοξος πίστης, όταν ακούς να εμπέζονται τα όργανα της Θείας Χάριτος που είναι ιερεί. Τι κάνεις; Έλα πέσε μου. Πέσε μου λοιπόν να δω αν είσαι καλύτερος από τον Πέτρο. Ο οποίος θυρνήθη των Χριστών. Έλα πέσε μου να το συζητήσουμε λοιπόν. Να δούμε ποιος ήταν καλύτερος. Ο Πέτρος ή εσύ. Κατηγοράς τον Πέτρο γιατί την τον των Χριστών και πόσες φορές δεν τον έχουμε αρνηθεί επισήμως, επισήμως τον Χριστόν; Είτε την ώρα που περνάς έξω από την εκκλησία και προσπαθείς να κρύψεις το σταυρό σου μέσα από τη ζακέτα σου. Είτε όταν κάθεσαι στο εστιατόριο να φας και πέφτεις με τα μούτρα σας σκυλί μέσα στο πιάτο σου και δεν εννοείς να σηκώσεις το χέρι σου να κάνεις σταυρό σου. Κάποτε λέγει, έγινε αυτό, δεν θυμάμαι πού έγινε. Ήταν κάποιος λέγει, επήγε να φάει σε ένα στιατόριο ένας γέροντας και πριν κάτσει στο τραπέζι του έκανε την προσευχή του και κάθισε και έφαγε. Και δίπλα, δίπλα ήταν κάτι ήρωνες, νεαροί, χαχαχαχαχαχαχα, γελάγανε, ηρωνεύονταν. Ο γέροντας δεν είπε τίποτα. Ένας από αυτούς τρασίτερος πήγε και του πήρε γέρο γιατί έκανε σταυρο Σταυρός», σήκωσε, σήκωσε τα μάτια του ο Γέροντας, το πρόσωπό του, Σηκώσε ο Όρθιος, του λέει «Έκανα το Σταυρό μου για να ξεχωρίζω από τα γαϊδούρια, διότι τα γαϊδούρια δεν ξέρουν να κάνουν Σταυρό»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 το Ισραηλικό τι έκανε ο Ισραηλικός λαός ξέχασε και ζητούσε τον θάνατο Χριστού, τον χορό αύριο είναι Κυριακή θέλετε να πάμε κάπου όλοι μαζί να πάμε κάπου Μπράβο, ποιος το πέτρεψες ναι. εσύ ωραία, θα πάμε λοιπόν αύριο αν θέλετε εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, παπάς μπορεί να είμαι δεν με νοιάζει θα πάμε αύριο, πέσει Παναχάικη εδώ μέσα να έγινε φίλαθλος εδώ πέρα είναι κανένας φίλαθλος είναι κανένας φίλαθλος όχι Παίζει Παναχάικη, να πάμε στο γήπεδο. Γελάτε, μην γελάτε. Να πάμε στο γήπεδο. Να ακούσει εκεί στο γήπεδο 10.000, 20.000, πώς υπάνε, δεν ξέρω πώς υπάνε Να ακούσει εν χωρό. Εν χωρό! Εν χωρό. Να βλαστιμείτε το όνομα του κυρίου, τη υπεραγία, του του τιμίου Σταυρού τα καρδίλια, οι εικόνες, τι είναι αυτοί, τι είναι Ορθόδοξη δεν είναι Ορθόδοξη δεν είναι Ορθόδοξη δεν είναι Να ποια είναι αγαπητοί μου τα ακάθια στην καρδιά του Κυρίου και πείτε μου εσείς τι τον πώνεσαι τον Χριστό περισσότερο τα καρδιά τι τον πόνεσαι τον Χριστό περισσότερο, τον Ακάρθινο Στεφάνι. Τι τον πόνεσαι τον κύριο περισσότερο, το Μαστίγιο. Ή τον πόνεσαι και τον πονάει η συμπεριφορά του Πέτρου και των συγχρόνων Πέτρων. Η συμπεριφορά του Ιούδα και των συγχρόνων Ιούδα. Η συμπεριφορά των μαθητών και των συγχρόνων ψεύδο του Χριστού. Και η συμπεριφορά του λαού του Αχάριστου. Καθώς και η συμπεριφορά του δίθεν ορθόδοξου χριστιανικού ελληνικού λαού. Τελειώνω, και τελειώνω με μία ευχή. Δε φτεούν και εμείς και καθαρμένες διανύες, συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκροθόμεν δι' αυτόν τες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 και Αυτός να είσαι εσύ. Όταν έχεις ένα νεκρό στο σπίτι, ούτε γελάς, ούτε παίζεις, ούτε χορέδεις, ούτε όρεξε έχεις να φας, ούτε τίποτα. Και σέβεσαι τον νεκρό που έχει το σπίτι σου. Ε, λοιπόν, αν είσαι χριστιανός και αν είμαι χριστιανός και έχεις λίγη αγάπη, ελάχιστη αγάπη στο Χριστό,